Δικαιωνόμαστε σιγά σιγά καθημερινά όταν αντιδράσαμε στο σχέδιο ε, αυτό της κυβέρνησης που ε, καταστρώθηκε ερήμην μας, μας χωρίς να γνωρίζουμε το παραμικρό. Διότι ο Πρωθυπουργό κάλεσε μόνο τους περιφερειάρχες οι οποίοι αποφάσισαν αυτοί για εμάς. Λοιπόν, δικαιωνόμαστε διότι εδώ μιλάμε για ένα σχέδιο που θα υπάρχουν και οι δομές σημερινέ αλλά και οι κλειστέ δομές. Ένα σχέδιο που θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στον νησί μας. Ε, θεωρώ λάθος την τακτική αυτή, διότι φαίνεται κάθε μέρα που περνάει, ότι δεν υπάρχει ένας επίσημος σοβαρός σχεδιασμό. Και ο σχεδιασμό αυτός, αν υπήρχε, θα έλυνε και τις απορίες στις μας, αλλά και τα προβλήματα. Καταρχάς, να σε ενημερώσω ότι για μία ακόμα φορά, χθες το βράδυ, επιχειρήθηκε μεταφορά ε, περίπου 50 προσήγων μεταναστών από τη ΣΥΜΗ προς την ΛΕΡΟ. Ήταν το επόμενο όταν, ερώτημά μου γιατί είδα ότι είχατε κινητοποιήσει πάλι εχθές το βράδυ. Ναι, όταν, όταν αυτή τη στιγμή ε, περίπου 1500 άτομα είναι εκτός δομών, στην κυριολεξία ε, σε δυσμενές τατεσκερικές συνθήκες, μιλάμε για μικρά παιδιά, για μεγάλου, ό,τι και να είναι, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορεί να είναι εκτεθειμένοι και επιχειρήθηκε παρά τι εκκλήσει, παρά ε, την ενημέρωση στου αρμόδιους υπουργού ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και εδώ τίθεται και πρόβλημα ευθύνη. Ποιο αναλαμβάνει την ευθύνη όταν πάθει κάτι από αυτού του ανθρώπου, είτε είναι μικρό είτε είναι μεγάλο. Mm -hmm. Είναι δυνατόν μικρά παιδιά από ό,τι είδα στο πλοίο χθε το βράδυ να μεταφέρονται κάτω από αντίξω συνθήκε και να πάνε σε ένα χώρο που δεν υπάρχουν οι απαραίτητες συνθήκες για να φιλοξενηθούν,